Μαζί μου Έλα δε Στη μηχανή ανέβα Δώσε κάζι μωρί ανάπηροι Πάμε χαβάι Με μια ρόδα Δώσε, δώσε Αν είσαι σπιτή Τότε ετοιμάσου για χαβάι Ετοίμασε τα πράγματά σου, ετοίμασε τις πάνες σου Συγυρίσου λίγο, τα μαλλιά σου Πλύνε λίγο τα Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει Στο διάλο Μόνο Σε ένα διάφωνο σπίτι όπου φαίνονται όλα. ΑΝ ΕΣΕ ΣΠΙΤΙ ΤΟΤΕ ΕΤΙΜΑ ΣΟΙΑ ΧΑΒΑΗ Να φύγουμε, Να φύγουμε Νίκο μου, Να φύγουμε! Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει Μόνο μην μείνουμε άλλο σπίτι Ανακοίνωση! Το λεωφορείο με τον πόλο προς το ποτάμι Αναχωρεί για war, yeah, το χαβάει ΑΕΙ ΤΒΟΡΑΔΙΑ ΤΟΛΙΡΟΜΕΝΟ ΕΝΕ Το λερωμένο τάμπλι το πάμε Χαβάη με το κτέλ όπως ακούσατε Ξεκινάμε επειδή είναι η δεύτερη μέρα του καλοκαιριού επισήμως Η πρώτη ήταν χθες, καλομήνα λοιπόν δεν τα βρεθήκαμε χθες να τα πούμε Τα λέμε σήμερα και είπαμε λόγω καλοκαιριού, λόγω έλευσης επισήμως και του καλοκαιριού Να πάμε στη χαβάι που είναι ωραία, έχει ήλιο και εκεί Έχει, τι άλλα, και έχει παραλίες, έχει βουνά, τροπικά, μέρη, φέστιο Περνάνε πάρα πολλή ώρα Οπότε θα πάμε ραδιοφωνικά πάντα μέχρι τη Χαβάη Δεν θα μείνουμε σπίτι Και δεν θα μείνουμε σπίτι και για έναν άλλο λόγο Γιατί και να θέλαμε να μείνουμε σπίτι Μάλλον να θέλανε να μείνουν σπίτι Δεν έχουν γιατί το πούλησαν Επειδή αυτή τη στιγμή το πόθεν έχεις, μπορείτε να το δείτε Και να διαπιστώσετε τι είναι αποκληρονομία, τι είναι αυτά τα οποία μπορεί να αποκτήθηκαν από την σύζυγό μου στην πορεία, τι υπέρουσιακά στοιχεία έχουμε πουλήσει, γιατί έχουμε πουλήσει υπέρουσιακά στοιχεία για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα παιδιά μας, να σπουδάσουμε τα παιδιά μας. Όλα αυτά υπάρχουν. Να πουλήσει στοιχεία, για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα παιδιά μα, να σπουδάσουμε ε, τα παιδιά μα. Βοηθήστε, Χριστιανοί! Βοηθήστε, Έλληνες Για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα παιδιά μα, να σπουδάσουμε ε, τα παιδιά μα. Έτσι, για να θυμόμαστε. Αυτό είναι παλιόχητο. Αλλά είπαμε να το, βάλουμε, να το θυμηθούμε για να ξέρουμε ότι κάποιοι ε, αγωνίζονται αόκνος. Για να σπουδάσουν τα παιδιά του, καταβάλουν προσπάθεια και αθόρυβα μοιάζονται για την οικογένειά του και ξεπουλάνε όσο όσο, γυρπαρά που λέμε, τα σπίτια. Γιατί δεν έβγαινε αλλιώ, δεν μπορούσε να τα σπουδάσει αλλιώ τα παιδιά. Πρέπει να πουλήσει κάποιο σπίτι. Για από τα 40, πούλησε ένα-δύο. Και όμω αυτό δεν το κάνουν πολλοί γονεί, δηλαδή να πουλήσουν περιουσία για να σπουδάσουν τα παιδιά. Το κάνουν δηλαδή, αλλά εδώ ακούσαμε ένα 38 παράδειγμα. Παρ' όλα αυτά, και άρα δεν θα μείνει σπίτι, γιατί δεν έχει σπίτι, για να το συνδέσουμε με το Θωμά που τον ρωτάει οι άλλοι, αν είναι σπίτι, και αλλιώ να ξεκινήσουν να πάνε στη Χαβάη που θα πάμε όλοι εμεί στη Χαβάη. Αλλά όχι, δεν θα πάμε Χαβάη, μάλλον θα πάμε Χαβάη μέσω Σουηδία, Ισπανία και Φιλανδία. Αυτέ τι τρει χώρε τι έχουμε βάλει κάτω, τι περάσαμε ω Ελλάδα στο θέμα τη ανεργία. ξέρετε ότι η ενέργεια στη χώρα μας είναι σήμερα μικρότερη από αυτή της Σουηδίας, της Ιλλανδίας και της Ισπανίας. Μπράβο! Τον Απρίλιο είχαμε πολύ καλά νέα. Η ενέργεια έπεσε στο 8,3% φέτος από 10,8% που ήταν τον ίδιο μήνα πέρσι. Και όχι. Η μείωση δεν έγινε από μόνη της. Έγινε με σχέδιο, με λιγότερους φόρους και κυρίως με περισσότερες επενδύσεις που δημιουργούν πολλές νέες δουλειές. Αλλά και με ένα που δεν στέκεται εμπόδιο στην επιχειρηματικότητα. Η ενέργεια μειώνεται, η χώρα προφορά, συνεχίζουμε. Ό,τι είναι γραφτό του καθενός. Αυτό το συνεχίζουμε. Είναι όλα τα λεφτά που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο λογαριασμό του Ιδίου. Στο TikTok έκανε αυτό το βίντεο και μας ανακοίνωσε ότι έχουμε πάει πάνω, έχουμε βγει πρώτοι σε σχέση με την Φιλανδία, Σουηδία και Ισπανία στο θέμα της ανεργία. Τους καημένου τους Σουηδούς λυπάμαι και τους Φιλανδού. οι Ισπανοί πάντα ήταν ενότος, ok, αλλά τους άλλους πάνω που καμαρώναν για τα κοινωνικά τους κράτη, για τα επιτεύγματα, για όλα αυτά που μας είχαν ζαλίσει στις δεκαετίες του 70, του 80, ότι τα έχουμε εκεί οι σοσιαλιστικές κυβερνήσεις, είχαν πιάσει στόχους, νάτα, τους περάσαμε όλους, μνημόνια θα τους βάλουμε, εμείς θα πάμε εκεί, θα στείλουμε όχι ξανθούς γαλανομάτες όπως ήταν ο Τόμσεν, θα στείλουμε εδώ κάτι μελαχρινούς δικούς μας, μπυρμπύλωμάτες, να κάνουν επίβλεψη, να μπαίνουν στα κτίρια και να επιτηρούν πώς εφαρμόζονται εκεί οι διατάξεις για να έρθουν και αυτοί στο δικό μας το επίπεδο. Θεσμού. Α τους λένε θεσμούς, δεν έχει σημασία όπως λέγαμε και εμεί Έτσι λοιπόν, με αυτή τη χαρά ότι είμαστε πρώτη, με τη λύπη ότι έχουν πουλήσει σπίτια ως οικογένεια. Πάμε στη χαβάη. Τρέξι μολόσμική και δουλειά. Κουράστηκα, σε βλέπω. Πάνχο ακριβώ χρέη ιδανικά. Όχι, κουράστηκα. Πάντοτε είναι ο στισμό μα στο δραμικό. Όποτε! Ένα έλα! Και πάντα εκεί Το κινή το χτυπά Να μαγειρεύσεις το πρωί Αρχίδια Κάπαμα Να πλώσεις ό,τι έχει κλειδί Να σιδερώσεις, να μαζέψεις Να σκουπίσεις πριν να έρθει Σφουγγάρι Μετά να πάμε στη λαϊκή Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι Μας είμαι μια κυρία μισό μισό Και πίτα Για να πληρώσω Δέχεις τη βίζα? Έλα μου Give me a break Ο Βερεσές πέθανε Ποιος πέθ πέθανε? Έρχομαι να κάνω πτουρλού. Τότε ετοιμάσου για χαβάει. Να κάνε μπανάνα. Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει. Μόνο μη κάτσουμε άλλο σπίτι. Πάμε στη γάλασσα. Α, αν είσαι σπίτι, τότε ετοιμάσου για χαβάει. Είναι μπανάνα. Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει. Τζιτζιφιές. Μόνο μη μείνουμε. Σπίτι. Πουλάμε τόσο ακριβά όσο αντέχουν να αγοράζουν οι Έλληνες Έπρεπε να φρενάρει κάπως το τραγούδι θα το ακούσουμε στη συνέχεια και το φρενάραμε με τον κύριο Θεοδωρικάκο η φωνή του οποίου μόλις η κούστη να λέει ότι πουλάμε όσο αγοράζουν οι Έλληνες. Ο κύριος Θεοδωρικάκος αποκάλυψε ένα διάλογο που είχε στην αρχή της Υπουργείας του, στο συγκεκριμένο Υπουργείο Στο Ανάπτυξης, πόδι ήταν πέρυσι, δεν θυμάμαι κάπου εκεί, ίσω και παραπάνω, ε, που μας μίλησε για αυτή τη συνάντηση, είχε καλέσει τους εκπροσώπους των πολυεθνικών, Αφού είχαν φάει την κατραπακιά στο κεφάλι με μια επιστολή που είχε στείλει ο Κυριακό Μτσοτάκη στην Φοντερ και του είχε δείξει δόντια τότε η κυβέρνηση, θυμόσαστε πώ μα τα παρουσίαζαν. Στην αρχή είχαν πει ότι φταίνει η Χούθη, μετά του λέγανε Χούτι. Μετά ότι φταίει ο πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία. Μετά ότι φταίει το Ισραήλ και κάτι πύραυλοι που φεύγαν από το Ιράν πριν ξεκινήσει η γενοκτονία στη Γάζα. Αφού περάσαν όλα αυτά και δεν πέφτανε οι τιμέ. Ε, μετά, μα είπαν και μια κλιματική κρίση που παίζει πάντα. Μετά, ήρθαν οι πολυεθνικές που είναι κακέ και εδώ στην Ελλάδα έχουν πολύ ανεβασμένε τιμέ. Και λέγανε διάφορα τέτοια, του καλούμε σε συσκέψει. Είχαν βάλει και κανένα-δύο-τρία πρόστιμα, τα οποία δεν ξαναμπήκανε. Αυτό ήταν επικοινωνιακά για ένα δίμηνο. Ακούσαμε κάτι ποσά. Τέλο, από εκεί και πέρα έχουν όλοι συμμορφωθεί και περνάμε πολύ όμορφα. Βγαίνει λοιπόν ο Θεοδωρικάκο τώρα και αποκαλύπτει το διάλογο που είχε τότε με τι πολιεθνικέ. Και τι ακριβώς του είπαν οι πολυεθνικές. Τις πρώτες 20 μέρε όταν πήγα στο Υπουργείο φώναξα τους πάντες που ήταν οι βασικοί παίχτες στην αγορά. Και τα δικά μας σούπερ μάρκετ και την ελληνική βιομηχανία τροφίμων μου και ασφαλώς οι πολυεθνικές. Και ιδιαίτερα με αυτούς τους τελευταίους είχα μια συζήτηση την οποία μπορώ να σας τη διηγηθώ πάρα πολύ απλά ω εξή Μου είπαν κύριε Υπουργέ πουλάμε τόσο ακριβά όσο αντέχουν να αγοράζουν οι Έλληνε. Το είπαμε με αυτόν τον τρόπο Πουλάμε τόσο ακριβά όσο αντέχουν να αγοράζουν οι Έλληνες Είναι οι πολυεθνικές και λένε αυτό στον Υπουργό Δεν μας λέει τι τους απάντησε ο Υπουργός Εδώ έχουμε ομολογία με κεφαλαία γράμματα Του πώς ακριβώς συμπεριφέρονται οι πολυεθνικές Ούτε επιστολές που έστελνε ο άλλο ούτε πανηγύρια, ούτε επισκέψεις των υπουργών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ούτε καρτελάκια που βάζανε, ούτε προσφορές, ούτε απειλές, ούτε πρόστιμα, τίποτα από όλα αυτά. Το είχαμε πει και από τότε και όχι εμείς, το λένε πολλοί. Οι πολυεθνικές λοιπόν είπανε ομά στον υπουργό ότι βάζουμε τις τιμές επειδή αντέχουν και τις αγοράζουν και αγοράζουν τα προϊόντα οι Έλληνες. Το ακούει αυτό ο υπουργό. Και ε, το κατέγραψε και μας το είπε σήμερα. Δεν μα το έπεσε τότε, τότε μας έλεγε κι άλλα. Αλλά να, να ακούσουμε την συνέχεια, γιατί όλο αυτό οδηγεί στη σκέψη, στην πρόταση ότι φταίνε οι πολίτες που αντέχουν και αγοράζουν. Οι πολιεθνικές τι να κάνουν. Αν οι πολίτες δεν τα αγοράσουν, θα αναγκαστούν να ρίξουν τις τιμές. Αλλά αφού οι πολίτες αντέχουν, έχουν λεφτά και αγοράζουν, γιατί είμαστε πάνω από τη Σουηδία, τη Φιλανδία, την Ισπανία, να τα αποτελέσματα. Τι θέλω να πω λοιπόν στους ανθρώπους που μας ακούν και μας παρακολουθούν. Τι. Όλοι οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί και να επιλέγουμε τι κάνουμε, γιατί κανένας δεν βάζει να πουλήσει κάτι σε μια τιμή η οποία δεν θα πιάσει στην αγορά. Μάλιστα. Όταν λοιπόν οι πολιεθνικές βλέπουν ότι οι Έλληνες αγοράζουν σε πολύ υψηλέ τιμές και το αντέχουν, δεν κατεβάζουν τις τιμές. Όταν λοιπόν οι πολιεθνικές βλέπουν ότι οι Έλληνες αγοράζουν σε πολύ υψηλές τιμές και το αντέχουν, δεν κατεβάζουν τις τιμές. Ναι, γιατί εσείς φταίτε, γιατί πάτε στο σπερμάρκετ, βλέπετε ένα πόρου που έχει, ξέρω εγώ, 8 ευρώ. Πάρ' το 6 ευρώ, τι το παίρνεις στα 8 ευρώ, δώσε 6 ευρώ, γιατί αν το πάρεις 6 ευρώ, θα αναγκαστεί η πολιεθνική, γιατί κοιτάει, είναι εκεί μέσα και κοιτάει, να το δώσει 6 ευρώ. Την επόμενη εβδομάδα θα το πάρει 4. Θα πάρει το ταμείο και θα πει: Δεν θα δώσει 8, γιατί το βλέπει η και ανεβάζει. Εγώ θα το πληρώσω στη μισή τιμή. 4. Έτσι λοιπόν, όλοι μα θα μειώσουμε τι τιμέ. Τώρα, τι έκανε εκεί ο Υπουργό. Καθόταν και του λέγανε αυτά. Δεν του πέταξε έξω με τι κλοτσέ που θα έπρεπε να κάνει. Όχι. Το θυμήθηκε ένα χρόνο μετά. Βέβαια, πέρυσι, επειδή έχει ξαναμιλήσει για αυτή τη συνάντηση, την πρώτη με τι πολυεθνικέ, μα έλεγε άλλα. Θα ακούσουμε τι μα έλεγε πέρυσι. Καταρχήν, ο Πρωθυπουργός άριστα έθεσε το θέμα της τιμολογιακής πολιτικής των πολιεθνικών εταιριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα συνεχίζει να το πράττει. Μπράβο! Εγώ προχθές είχα μία συνάντηση με την πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, την κυρία Σάρπ και ζήτησα να υπάρξει έλεγχος στις επιχειρήσεις της πολιεθνικής στην Ελλάδα που εμπορεύονται προϊόντα. Μπράβο! Mm -hmm. Για το αν τηρούνται οι κανόνε του υγιού ανταγωνισμού και η νομιμότητα. Και θα το κάνω και με τον πλέον επίσημο τρόπο τι επόμενε μέρες και ταυτόχρονα έχω ζητήσει από αυτέ τι εταιρείε να πειθαρχήσουν κανονικά στου νόμου και στι κανόνε τη αγορά. Μπράβο! <στονίτρια> να πειθαρχήσουν στους κανόνε και του νόμου, αφού αυτοί είπαν ότι εφόσον τα αγοράζεται εμεί θα τα πουλάμε έτσι. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και λογικό. Αυτό είναι το σωστό. Έτσι λειτουργούν οι πολυεθνικέ. Ό,τι και να λένε, αυτό θα εφαρμόσουν. Διότι κέρδο, κερδοσκοπία, προσπαθούν να κερδίσουν όπου μπορούν λυσάνε, όπου βρουν ελεύθερο πεδίο, ελεύθερο βρισκούμε παντού, αλλά μα, σε κάποιες χώρες, κάτι περιορισμή από εδώ από εκεί, όχι επιστολέ, όχι αυτά τα καραγιοζηλίκια που κάνουν τούτοι εδώ, κάπου ε, αναγκάζονται να κρατήσουν σε ένα επίπεδο τις Εδώ τα ίδια προϊόντα των πολυεθνικών αυτών είναι... Μία φορά παραπάνω, 20% πιο πολύ, 30% σε σχέση με γειτονικέ χώρε και μακρινέ χώρε και σε σχέση με πολύ πιο πλούσιε χώρε. Έχουν γίνει ένα σωρό αναφορέ, συγκρίσει με τα γιαούρτια, με τα προϊόντα, το ίδιο, την ίδια μάρκα, το απορριπαντικό. Πόσο πολύ, εδώ, πόσο στη Βουλγαρία, πόσο στη Γερμανία, πόσο στη Σουηδία, που την έχουμε περάσει στην ανεργία. Κοροϊδεύουν, ασύστολα εδώ οι υπουργοί, οι πολυεθνικέ κάνουν τη δουλειά του με το κοροϊδωμα των υπουργών. Αυξάνονται τα κέρδη των πολυεθνικών. Γίνεται αυτό ακριβώ δηλαδή που πρέπει να συμβαίνει μια ομαλή λειτουργία και ροή του καπιταλιστικού συστήματο και σε αυτόν το τομέα που το χρηματοδοτούμε όλοι εμεί, γιατί είναι το, πιο, είναι το σύστημα με τη μεγαλύτερη ελευθερία για τι πολυεθνικές. Όχι για εσά, γιατί αν πάτε εσεί να πάρετε λιγότερο το προϊόν, που έλεγα εγώ πριν, θα σα πάνε μέσα. Ενώ η πολυεθνική μπορεί να το βάζει περισσότερο το προϊόν, γιατί αυτό είναι η ελευθερία κίνηση κεφαλαίων. ανταγωνισμού για να μην έχουμε Σοβιετίες που είχαν χαμηλές τιμές αλλά δεν είχαν προϊόντα και διάφορα άλλα τέτοια πολύ ωραία που μας κοπανάνε συνεχώς. Οπότε να κρατήσουμε αυτό από αύριο, από σήμερα, από τώρα που το μεταδώσαμε. Μπορείτε να πάτε στο σούπερ μάρκετ, όπως λέει ο υπουργό, να τα πάρετε πιο φθηνά. Αν δεν το κάνετε, φταίτε εσείς. Μου είπαν κύριε Υπουργέ, πουλάμε τόσο ακριβά όσο αντέχουν να αγοράζουν οι Έλληνες. Μου το έπανε με αυτόν τον τρόπο. Όταν λοιπόν οι πολιεθνικές βλέπουν ότι οι Έλληνες αγοράζουν σε πολύ υψηλές τιμές και το αντέχουν, δεν κατεβάζουν τις τιμές. Θέλω βόλτες, ταξίδια, φαγητά. Αλατισμένο λιθρίνι, γαρίδες, αγανάκι, μπαρμπούνι, σαβόρο. Να ξαπλώσουμε μπρούμετα, στην αμούδια θέλω. Ανώμαλα πράγματα. Στην παραλία να ανάψω φωτιά. Απόλλωνα, του ήλιου. Πολύ πιορόν στα ρηχά ή στα βαθιά Πλάτσα, πλάτσα, πλούτσα, μ' έχεις κάνει λούτσα Θέλω να μαυρίσω και να μείνω έτσι πάντα Αμάν, ο Καζαπούμπου! Με τον Ενρή και η να χορεύσω όλα πάντα Θέλει δύο, ε! Εμείς ήμασταν μόνοι μας και χορεύαμε Να ρπάψω μικρόφωνο από μία πάντα Και να φωνάξω Δε κουρέτε! Έλα, έλα όπως είσαι τώρα, έλα, πάρ' το αλλιώς. <στηνήθυνε> έλα, έλα, έλα, <συσχε> έλα μαλάκα, να δεις τι έκανε. <συσχε> Πάμε στην παππούα νέα γουινέα. Ένα γουινέα, άνε γουινέα. Αριβεντέρτσι, μπορεί να τα πούμε <συσχε> και <ελίου> αργότερα. Ε, δεν θα χαθούμε, έχουμε τόσα. Να κάνουμε και να πούμε αυτά τα πάρα πολύ ωραία από τον κύριο Θεοδωρικάκο μας περιέγραψε πώ λειτουργούν και τον τρόπο σκέψης και δράσης των πολυεθνικών εταιριών. Το ξέραμε, το ξέρουμε όλοι, το ακούσαμε από τον Υπουργό. Δεν ακούσαμε τι τους είπε ο Υπουργός και δεν νιώθουμε τι έχει κάνει για να μην λειτουργούν έτσι οι πολυεθνικές. Δεν μπορεί να κάνει και τίποτα, γιατί είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των Πολυεθνικών. Αλλά τουλάχιστον τα περίφημα λόγια που λένε, τα ξεκαρφώματα, τα άλοθη, ότι θα κάνουμε αυτό, θα πατάξουμε, θα προσπαθήσουμε. Τίποτα από όλα αυτά. Ακούσαμε μόνο πώ λειτουργούν οι πολιεθνικέ. Χρήσιμο. Το κρατάμε και ότι φταίει ο πολίτη. Και σε αυτό το τομέα φταίει ο πολίτη που πάει και τα αγοράζει ακριβά. Αντέχει. Όσο αντέχει ο Έλληνα πολίτη, δεν μπορούν να ρίξουν τιμέ οι πολιεθνικέ, γιατί μετά θα αντέχουν αυτέ. Και από τα δύο πρέπει. να γίνει μια επιλογή και προφανώς προέχει πολυεθνική πολίτες βρίσκουμε και ξαναφτιάχνουμε πολυεθνικές δεν είναι πολύ εύκολο το καταλαβαίνω καθένας γεμί χαρτιά, χαρτούρα, εφορίες ενώ ο άνθρωπος γίνεται αν θυμάμαι με πιο εύκολο τρόπο είναι η βούλητεψη λοιπόν στο πάνελ είναι ο Καρχιμάκης ο γιος του παλιού Καρχιμάκη του Πασόκ και είναι και ο Ζαχαριάδης του ΣΥΡΙΖΑ Εμεί λέμε ότι Είσαι, θέλουμε και... να τα κρίνει Είσαι... όλα η δικαιοσύνη Όχι, και εσεί θέλετε να κάνετε το δικαστήριο. Ε, λοιπόν, δεν... λοιπόν δεν... λαϊκό δικαστήριο. Δεν... Δικαστήριο Καρχιμάκη. Η περίοδο Καρχιμάκη δεν, έφεσαι, περίοδος καρχιμάκη δεν... Δε έχει τελειώσει. Εννοείται τον μπαμπά Καρχιμάκη στο Πασόκ που ήταν στο πειθαρχικό και γενικά εκεί πασοκικά πράγματα τον παλιό καλό καιρό του Πασόκ. Το ακούει αυτό ο Καρχιμάκη, αλλά δεν λέει τίποτα ο γιο που είναι στο πάνελ. Αλλά το ακούει και ο Ζαχαριάδη του ΣΥΡΙΖΑ που είναι δίπλα. Επειδή δεν μου αρέσει Εντάξει. αυτό που κάνετε στον κύριο Καρχιμάκι. Επειδή είναι ιδιαίτερα απρεπές ναι. και αγενέ. Να, να τιμάτε εσεί την ιστορία θέλω. του δικού σα επιδέτου. Που ακούστε. είναι τεράστια. Όπω είναι εσύ. και τεράστια. Θα σα πω ότι θέλω, τι θέλω, κυρία Βούρδεψη. Το καταλάβατε. Όχι. Δεν θα με βάλετε στην ιστορία. Και εγώ ενοχλούμαι που ανακατώνεστε στην απάτη. Γι' αυτό παρενέβη. Να τηρείτε του τύπου και το ήθος. Καταλάβατε. Λοιπόν, τελειώσατε. Δεν τα έλεγα, αφού Να ανέβαινε. φύγω. Ναι. Να τον, τον διώξει. Να σηκωθεί. Δεν απέχει. Και περιμένουμε πώ και πως τη στιγμή που η βούλτεψη θα σηκωθεί πάνω. Θα αρπάξει κάποιον. Συνήθω ο Ζαχαριάδης, που είναι να, έτσι, το δέμα. Λίγο μεγαλύτερο. Θα τον πετάξει από κανένα παράθυρο, από κανένα στούντι. Αυτά που βλέπουμε στο εξωτερικό εδώ θα τα κάνει βούλτεψη. Δεν τα κάνει άντρα, θα τα κάνει γυναίκα. Η σοφία βούλτεψη είναι στο παρά ένα. Να έχει αυτή την δίκαιη αντίδραση. για να την απολαύσουμε και σε αυτό το σκηνικό και η συζήτηση συνεχίστηκε. Ε, φύγετε. Άμα δεν τα... Να φύγω. Ναι. Δικό σα είναι το κανάλι. Εσεί με καλέσατε. Εγώ δεν θέλω να φύγετε. Καθόλου. Εσεί θα φύγετε. Σε κάθε περίπτωση. Κυρία Βουλεψή. Όχι. Κυρία Βουλεψή. Να ανακαλέσετε. Προσβάλλετε τον πατέρα μου. Να ανακαλέσετε. Να ανακαλέσετε. Να ανακαλέσετε. Να ανακαλέσετε. Να ανακαλέσετε. Και μου λέτε να φύγω. Τι είναι δικό σα. Είναι το κανάλι. Περιμένω. Άμα κάνετε κανάλια, με διώξετε. Να τελειώσετε το δίκτυο. Σα παρακαλώ πολύ. Να τελειώσετε το δίκτυο. Σα παρακαλώ. Δεν θα τελειώσω καθόλου. Α ωραία. να θα τελειώσει καθόλου. Θα έχουμε και τον Ζαχαριάδη να λέει αυτά. Εκνευρισμός, σύγχυση. Ο Καρχιμάκης δεν μιλάει, που τον αφορούσε μια δίπλα. Και ο Κοτρότσος βέβαια συντονίζει την κουβέντα. Δεν ήθελε να φύγει κανείς, χαζός είναι, γιατί να αδειάσει το πάνελ. Είχαν εκεί τα βούς καλύτερο, συζητούσαν για τα θέματα και πρέπει να κλείσει και αυτός ο διάλογος. Θα συνεχίσετε, θα σας αφήσει ο παρουσιαστής Λοιπόν, θα πάω θα... θα... θα... Ήπα κάτι, τι έχετε νοιάζει εσάς κρισία θα μου κάνετε Τι Βουλτεψη... επιτρέπετε να λέω και τι όχι Τώρα... Εφύγετε, άμα δεν τα Να φύγω ναι. Θέλω να μαυρήσω και να μείνω έτσι πάντα Είναι Είναι πάνω. Πάνω. Με τον και να να Ζήτω η Νέα Δημοκρατία Και να φωνάξω Ζήτω η Νέα Δημοκρατία Και να φωνάξω Ζήτω η Νέα Δημοκρατία Ε, πας Λοιπόν, Έλα, έλα να με να φύγω. Να φύγω? Ναι Με μία ρόδα, δεν πας, θέλει δύο Εύκολο, το πας κάτω, κατεβαίνεις Αφρική, πας, πας ευθεία Κάποια στιγμή έχει ταμπέλα Που λέει, φτάσατε, Καλώ ήρθατε Στην Ζιμπάμπου Αυτά με τη βούλτεψη Εξελίσσεται σε Μοναδική περσόνα Πολιτική, TV Βασικά είναι TV, είναι περσόνα Και μετά είναι TV περσόνα, πολιτική περσόνα Ξέρει να χειρίζεται το λόγο, αυξομειώνει ένταση Έχει τη χρειά, αυτή την πολύ ωραία διεισδυτική χρειά και είναι απολαυστική πραγματικά. Διώχνει ανθρώπου, του κατηγορεί, λέει τον τροπή συνέχεια, λέει τα επιχειρήματά τη, πετάει την μπάλα στην εξέδρα με φοβερή ευκολία, μετά την ξαναφέρνει, κατηγορεί του άλλου ότι πέταξαν αυτή την μπάλα. Είναι πολύ ωραία. Με μία λέξη είναι θεσπέσια. Αριστούργημα όλο αυτό το κυνηγάμο που το βρούμε. Μπράβο στους δημοσιογράφου την καλούν. Έτσι πρέπει. Διψάει ο λαό. Διψάει ο λαό. Βγαίνει και ο Ανδρουλάκης να μιλήσει για το όραμα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είχαν εκεί μια εκδήλωση για την αυτοδιοίκηση. Βγαίνει να πει για το όραμα, μάλλον κάτι άλλο διάβαζε. Ή διάβαζε και σκεφτόταν κάτι άλλο. Μίλησε για το όραμα, αλλά δεν ολοκλήρωσε τη φράση. Διάβασε το ακριβώς από πάνω ή το από κάτω και δεν βγήκε νόημα. Το όραμά μας λοιπόν είναι εντελώς. Έλα μου. Το όραμά μας λοιπόν είναι εντελώς. Είμαι lost in translation. Ε Δεν υπάρχει όραμα σήμερα. Τι λέει, θα με εξηγήσει κάποιο. Δεν έχουν πιστορικέ. Σήμερα υπάρχει μόνο διαχείριση. Και πώ θα πληρώσουμε. Μετρητά. Μια διαχείριση χωρί αποτέλεσμα. Τώρα ώραμά μα λοιπόν είναι εντελώ. Και πια δεν είναι εντελώ το όραμα. Όλοι έχουμε ένα εντελώ όραμα. Τι θέλει να πει, δεν ξέρουμε, μάλλον το εντελώ ήταν στην πάνω, Σειρά ή στην από κάτω. Και όπω διάβασε, τελικά είπε δεν υπάρχει όραμα, αλλά δεν έχει σημασία το δικό του. Ε, όραμα είναι εντελώς όλοι έχουμε ένα εντελώς όραμα κάποια στιγμή, όλοι έχουμε πιστέψει σε ένα εντελώς όραμα ε, το φτιάξαμε στο μυαλό μας εκείνη την ώρα το βλέπαμε εντελώς μετά καταλάβαμε ότι ήταν εντελώς λάθος, αλλά εκείνη την ώρα το βλέπαμε σκέτο εντελώς οπότε κρατάμε αυτό του ανδρουλάκι για να βρούμε τον τελικό μας προορισμό που για σήμερα είναι Χαυάη Το όραμά μας λοιπόν είναι εντελώς Πειρά θαλάσσιο στρώμα, 2-3 Μαγιο ακόμα Με 20 και με 25 δουμπλεφάς Μπρατσάκια και πετσέτες, μωρέο χρώμα Σας βλέπω και ρωθίζομαι Θες έχω και βατράχω πέδιλα ακόμα Με 30 δίκτυ προστασίας, κρέμα για το σώμα. Εκεί που η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης δεν ξέρω ακριβώς τι άλλο θα πρέπει να πάρω αφού έμεινα μάδια τσέπη υπάρχουν στα περίπτερα και στα βαρμαγεία προφυλακτικά σταματώ και στην τράπεζα να δω αν έχει λεφτά μα. ξέχασα το πιν αλήθεια έψαχαν πολλοί να βρουν αυτό το φιντάνι θώμα είσαι σπίτι γιατί σε παίρνω και μιλά έχουν ζαλίσει τα... Για μαθά τα τηλέφωνο όλη την ημέρα Αν τελικά θα πάμε στην Αν Τότε παρέλεφτα το σπίτι Τσιμπαλαιαρχίλη Τσιμπαλαιαλήλη Ναι, το Μάιζε Μαλάκας Γιατί σε παίρνω και μιλάει; Α, σας σου, γεια σας σου Ε, ο εγγονός μου Να σου το δώσω να του πείξεις αυτήν ούτα Αν τελικά θα πάμε στην Αν Ποια είναι η Αν Αγουινέα Υπάρε και εσύ Φολόχαρτο. Πάμε! Άντε να φύγουμε στην Ισάκη, Μένα Κριστ Κράφτ, ένα Βόεγγι δέκα μέτρα. Άντε. 40 Σαράντα βαθμοί, λιώνει το κορμί. Η λύση είναι μία, πάμε παραλία. Πάμε! Έτσι λοιπόν, πάμε, όχι Χαβάη, Αναγουινέα. Η Αναγουινέα είναι χώρα. Έχει γίνει χώρα, μέλος του ΟΗΕ, yeah. οπότε πάμε και Χαβάη, όπου θέλετε πάμε. Ραδιοφωνικά μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Λοιπόν, 2-11-10-8-8-80. Χαβανέζος, σας περιμένει εκεί να απαντήσετε, δίπλα είναι radio.pa.gr το mail του σταθμού, ό,τι μηνύματα στέλνετε τα βλέπω εγώ εδώ αυτή την ώρα ο Δημήτρης Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος ε, λαού, πρώτες διαφημίσει και εδώ είμαστε Έλα, αρέσει, λιδανό, εδώ. Να τα πούμε και εδώ. Ναι, τι έγινε, τι συνέβη Μακώ, μάλλον θα κάνουμε κι άλλο καιρό να τα πούμε Ανέλπιστο! Καλημέρα! <κυρίζει> Ανέλπιστο! Εσείς κύριε Πρωθυπουργός... Έλα, εγώ είμαι ο κύριος Πρωθυπουργό. Με την πρώτη Παλουρδοχιονάτη! Ναι, ναι! Χαίρετε της Εσπέρας! Χαίρετε τις Εσπέρας! Χαίρετε τις Εσπέρας, πώ την έχετε! Πώς έχετε! Καλός? Εγώ μάλακα καλό έχω Εγώ μάλακα λος έχω σήμερα. Εσύ. Εσείς... Μαλακά κι εγώ σα. Μαλάκα σα. Μαλάκα σα. Στο Ηράκλειο πότε είσαι, 13 και πού 13 κάπου. Κάπου. 13 δεν ξέρω πού. <laughs> 13 ξέρω εγώ τώρα. Σε έχω δει στα λοιπάσματα στον πειραή. Και το κύτταρο με τον Άθηκα τότε που. Με τον Άθηκα. Το είχε, είχε κουράσει πολύ το χέρι. Ε, δεν το αφήνω και εγώ. Δεν αφήνω μένα την εκμετάλλευτη. Δεν πάει καμία χαμένη. Έτσι. Το σε άλλο level Έλα εσύ Αποστόλη κόπηκε το σήμα τι έγινε ε, ε ξέρω εγώ με τις κολογράμμες Για στο διάολο Ποια τι έχετε Κι εσείς έχετε Φωνητική. Ε, 뭘다 φωνήχομε. Τέλεσμα τον Ακούω το πω, πέρα, τι πρέζαγια είναι τα αυτά μακι μελαλέκι. Πρέζαγια. Μη πρέζαγια, πρέζαγια. Από την πρέζα, πρέζα για καρέκλα έχουνε. Σί, κανονικά. Δεν έχουνε πάλι σαφάρι τίποτα, έτσι; Μιλάμε για ακρίβεια. Η καρέκλα είναι πρέζα που λέει και ο Μιχτσότακης. Ο Μιχτσότακης ο καλός, <σταλείς> όχι αυτός. <σταλείς> Ελά, πώ το λέξανε. Τι κάνει, ρε φιλέ. Όχι, oh, στη Θεσσαλία, εδώ καλά είμαστε. Ήθελα πρώτον να κάνουμε μια επισήμανση. Τώρα, τελευταία μου μίλησε πολύ σκατίλα η καρδίτσα και τελικά αποκαλύφθηκε η βρονιά του που είχε πει. Και λέω Ωραία, φιλέ, πώ γίνεται η καρδίτσα που έχει τόσου ανθρώπου χωρί δουλειά, χωρί τίποτα, για να βγάζει τέσσερι βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία. Και μετά από τη Σκατίλα και την μεροδιά, κατάλαβα ότι τα τρία δι το χρόνο μοιράζονται και στου κατιάριδε τη Θεσσαλία. Κάποιου συγκεκριμένου. Δεύτερον, όσον αφορά του Εβραίου, του Ιωνίου. με τις Παλαιστίνιες. Ήδη λανάξερα δεν διδάχτηκαν ιστορία. Δεν είδαν οτι επαπούντες. Τα δείξανε από κάπου και σαν άλλους τρελούς παζίστες, τα ίδια και τα ίδια και χειρότερα. Μάλλον δεν διδάχτηκανε. Αποστολή. Ναι, ναι. Η Γιώτα είναι από πάτρα. Έλα, Γιώτα. Ή κανεί. Καλά. Ήθελα να σε ρωτήσω, πότε θα μα έρθει στην πάτρα. Ήρθα στην πάτρα. Πότε. Τι πότε, Μωρή, ήρθε κανένα δίμηνο, δεν ήρθα. Δεν θυμάμαι να. Δεν ξέρω αν άκουσα κιόλα. Άλλο αν άκουσε. Εγώ ήρθα πάντω στην πάτρα και είχα χρόνια να έρθω. Αλλιέ. Ακόμα του κεφαλίου σου έκανε. Δεν θα ξανάρθει. Στη ζωή μου, μπορεί να ξανάρθω. Όχι, δεν ξέρω, στην πάτρα. Ναι, στην πάτα λέω. Ναι, θα έρθω, θα έρθω κάποια στιγμή. Μα θα δει κάποια στιγμή, λοιπόν, αυτό ο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 Ε, γεια σου, Απόστολε! Γεια σου, φίλε! Θα ήθελα να κάνω μια αποκατάσταση τη αλήθεια. Και γιατί δεν την κάνει, Να εισφαίρω δηλαδή και εγώ στο δημόσιο διάλογο. Ήσφερε! Και άλλε τέτοιε χαζομάρε, τέλο πάντων. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια καταγγελία. Η εκπομπή Ελληνοφρένια παρουσίασε την τώρα ότι η τάχα κοροϊδεύει τον Κυριακό. Στούκα είναι το παιδί, κόπανο είναι! Ναι, τάχα απο... χαζάτο ράντε. Του... Παραπλανούν, παιδί μου, και παραπληροφόρουν, εσέ παρακαλώ. Εμένα θα πει. Τέλο πριν από μια εβδομάδα έλεγε η τώρα κάποια πράγματα για τον Κυριακό. Πριν όμω από πολύ και έλεγε. ξέρει την Αμερική με δούλη. Ο Μιτσατάκη έχει ένα μεγάλο προσόν. Είναι ίσω ο μόνο Ευρωπαίο ηγέτη, mm. ο οποίο ξέρει τόσο καλά την Αμερική. Mm. Δηλαδή την ξέρει με δούλη ο Μιτσατάκη. Με δούλη. Η Γερμανία με δούλη την ξέρει. Με δούλη και ξέρει και την Ελλάδα με δούλου. Αμερική με δούλη, Ελλάδα με δούλου. Πολύ σωστά. Με μισθού πολύ... καμία σχέση με τι άλλε χώρε και υποχρεώσει πολύ πιο ακριβέ από τι άλλε χώρε. Ναι, ναι. Ε, εντάξει, αυτά πάνε μαζί. Αυτή ήταν η προσφορά μου και επίση το έκανα με σκοπό να ακουστε τη Δευτέρα. Όπω κάνει η Λουκά. Μπράβο. Όχι, μπράβο, φίλε. Πάντως σαν προσφορά δεν είναι και κάτι, απλά στο λέω τέλος πάντων, δεν πειράζει. να είσαι καλά πάντως. Εμένα μου άρεσε. αυτό το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Μου είπαν κύριε Υπουργέ πουλάμε τόσο ακριβά όσο αντέχουν να αγοράζουν οι Έλληνες. Μου το είπανε με αυτόν τον τρόπο. Μουσική Μουσική Μουσική Μουσική Μουσική Μουσική Μουσική όταν λοιπόν οι πολιεθνικές βλέπουν ότι οι Έλληνες αγοράζουν σε πολύ υψηλές τιμές και το αντέχουν, δεν κατεβάζουν τις τιμές. Ε, συστέτε, τόπαμε, είπαμε, το έχουμε πει με όλους του τρόπους Κάπου αυτό πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει Εκτός αν θέλουμε και μας ικανοποιεί, εμένα προσωπικά ναι Να ενισχύουμε τις πολυεθνικές Οπότε πολύ σωστά πράττουμε και τα παίρνουμε ακριβά Πάμε και διαλέγουμε και πληρώνουμε αγόγγιστα, α, ακριβά Τα πράγματα, τα καθημερινά και όλα τα υπόλοιπα Ένα μήνυμα πριν συνεχίσουμε, μου στείλανε εδώ δύο παιδιά που τα γνωρίσαμε προχτέ. Καλησπέρα. Θα θέλαμε και από εδώ να σα ευχαριστήσουμε για την ωραία εκδήλωση του Σαββάτου στην Ιλιούπολη. Παρένθεση δική μου: Είχαμε εκεί η Πλατεία Τέχνη, ένα φεστιβαλάκι σε ένα όμορφο πάρκο τη Ιλιούπολη. Κλείνει η παρένθεση. Θεα... Συνεχίζουν τα παιδιά. Το θεατράκι με τα δέντρα, τριγύρω, η μουσική, οι χορή και τα σημαντικά μηνύματα τη εκδήλωση μα άρεσαν και περιμένουμε και την... για την επόμενη συνάντηση. Επίση, να σα ευχαριστήσουμε για την ωραία κουβέντα που κάναμε. Καθώ και για την παρέα που μα κρατάτε καθημερινά. Χαιρετίζοντα τον Αποστόλη και τον Κύρκο, Κύρκο. Ε, με εκτίμηση. Μαργιαλένα Αλέξανδρο. Ωραία παιδιά ήταν, ήρθαν εκεί, μα βρήκαν, πιάσαμε την κουβέντα. Τα είπαμε κατά από τα δέντρα τη Ηλιού Πόλεω. Τα μηνύματα που λέει ήταν για την Παλαιστίνη. Είχαμε πανό, είχαμε σημαίε τη Παλαιστίνη. Κάναμε και ένα μικρό event, γιατί δεν μπορεί να λείπει όλο αυτό που γίνεται και κάτω δεν μπορεί να από δράσει φορέων, συλλόγων, σκεπτόμενων ανθρώπων. ανθρώπων σκέτων, σαν το Ελένη σκέτων του Κασελάκη, οπότε ε, δεν μπορούσε να λείπει και αυτό. Οι πανελλαδικές έχουν ξεκινήσει προχτές την παρασκευή, ε, το το Σάββατο νομίζω, ναι, ε, και σήμερα συνεχίζονται. Πήγε η κάμερα όπως κάνει συνήθως, να, σε ένα σχολείο να βρει μαθητές. Και πιάνει στην αρχή του του της σύνδεσης. Πιάνει μια παρέα μαθητών, αγόρια, που έμπαιναν στο σχολείο. Ναι, Καλημέρα, ναι, ναι. παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα. Για πείτε μου τώρα πώ είσαι αισιόδοξο για σήμερα. Καθόλου, εγώ να χάσω δουλειά θέλω. Δύο ώρε θέλω να χαλαρώσω και θα πάω μετά. Ναι, αλλά άμα πέσει ένα θέμα που να σε αρέσει, δεν θα το γράψω. Ωραία, με. Έχω γραφτεί στη δυτική σχολή. Μ' αρέσει ο τρόπο που σκέφτεσαι ότι η ζωή έχει και άλλου δρόμου επιτυχία. <Κι> <Κι> Έχω λάξει. Πίνει και το καφεδάκι σου. Πολύ καλά τα πράγματα. Ναι. Εσύ το ίδιο. Έχει εγώ μια από τα ίδια. Ναι, αλλά άμα πέσει ένα θέμα που να σε αρέσει, δεν θα το γράψω. Δεν μ' αρέσει κανένα θέμα, λέω ότι είναι μάθημα. Είναι ωραία, είναι μια ωραία παρέα ήτανε δεν μου αρέσει κανένα θέμα λόγω ότι είναι μάθημα. το τεκμηρίωσε πολύ ωραίο άνθρωπος, 18 χρονών, σκέφτονται αλλιώς, σκέφτονται με ποικιλία, πολύ ανοιχτά, δεν τους ενδιαφέρει το μέλλον τους γιατί έχουν ένα παρόν που μπορεί να κάνουν τα πάντα ή νομίζουν ότι μπορεί να κάνουν τα πάντα οπότε είναι λογικό να δίνουν τέτοιε ατάκε. Μπήκανε μέσα, γράψανε και βγήκανε. Βγήκαν οι πρώτοι, του έχω και δίπλα μου. Πε μα, πώ νιώθει για τη σημερινή μέρα, Σου <συμπ> Καθόλου. Καθόλου. Δεν ξέρω καν γιατί ήρθα. Απλά ξύπνησα και ήρθα, Έγραψες Έγραψε τίποτα. Ε, προσπάθησα και γράψα κάτι, αλλά τελικά δεν βγήκε. Δεν το περίμενε, <συμπ> καν το θέμα. Ε, όχι, περίμενα να με μπει κάτι πιο. <συμπ> ευθείο. Είναι ίδια παρέα. Αυτοί που μπήκαν, του περίμενα να βγούνε. Δεν περίμενε και πολύ. Γιατί δεν γράψαν. τα παιδιά. Μπήκαν όσων η διαδικασία. Και βγήκαν. Ο ένας είναι αυτός που θέλει το ευθείο θέμα και ο άλλος είναι αυτός. Καλημέρα. Καλημέρα. Είσαι ο... Γιάννης. Είσαι ο πρώτος που βγήκε από το συγκεκριμένο. Ο πρώτος, ναι. Ο πρώτος ναι. Ωραία. Ο πώς πώς θα θα μαζί με τον φίλο μου τον πρώτο. Πώς τα πήγαμε. <laughs> Εντάξει. Καλά τα πήγαμε. Γράψουμε το όνομά μας. Ωραία. Τα πήγαμε, γράψαμε το όνομά μα, το επίθετο, <laughs> ένα κωδικό και βγήκαμε έξω. Το θέμα καθόλου δεν σε άγγιξε, δηλαδή δεν μπορούσε να σκεφτεί τρόπου με του οποίου εσύ στην προσωπική σου ζωή είσαι δημιουργικό. Η αλήθεια είναι ότι μπορούσα να σκεφτώ, αλλά με κέρδισε η κούραση, οπότε κοιμήθηκαμε στην τάξη. Πού στοχεύει, <laughs> Στα αστέρια. Εντάξει, δεν πιάνει το μικρό. Ετοιμολογία, ύφο, στυλ, ότι δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Τα νιάτα, η ορμή των νιάτων και απαντήσει κατευθείαν. Και χωρίς χωρί να περιμένει αυτέ τι απαντήσει, απενεχοποίηση όπω συμβαίνει για πάρα πολλά θέματα σε αυτέ τι ηλικίε. Και εδώ είναι έτοιμο για τα αστέρια ο συγκεκριμένο. Τον πήρε και ύπνο με στην τάξη, γιατί είχε κούραση. Δεν χάνονται πάντω τέτοια παιδιά. Αυτό το μυαλό δεν πρόκειται να χαθεί ανεξαρτήτω του τι ακριβώ θα συμβεί με τι εξετάσει, με τι σχολέ στα πανεπιστήμια. Δεν πρόκειται να χαθεί, έχει μια γρήγορη βέλτη ματιά, μακάρισε αυτό και στα άλλα παιδιά βέβαια σε όλα να πάνε όπω ακριβώ θέλουν και να κάνουν ό,τι ακριβώ θέλουν, και έτσι με μια τέτοια αντίληψη λίγο πιο χαλαρή για τα πράγματα και πιο μεθοδική στην δράση μετά όταν έρθει η ώρα, όποτε έρθει σε κάθε φάση τη ζωή του καθενό, να προχωράνε και να είναι ικανοποιημένοι και κεφάτοι και αισιόδοξοι. Ότι και να κάνουν εντό, εκτό σχολή, πάνω κάτω, και επιτά αυτά. Θα μπορούσε βέβαια να μπει να σπουδάσει μέσα και να γίνει μετά υπουργό. Όπω ο Γιάννη Λοβέρδο που ήταν δημοσιογράφος αρχικά, υπουργό μετά, και να τον ρωτάνε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να απαντάει για του επιτίδιου. Οι επιδοτήσει ήταν κανονικά εδώ, ήταν μια απάτη, να το καταλάβουμε. Απάτη κάποιον ει βάρο. Τιόν! Κύριε Λοβέρδο, λέτε απάτη. Δεν έχει υπουργό αυτό. Τι είναι επιτίδιο, κύριε Λοβέρδος αυτό το Υπουργείο. Δεν τη Υπουργείου. Δεν τη Υπουργείου. Πού είναι, είναι με Με παράνομε ψευδεί δηλώσει και τα λοιπά. Ποιο τι υπογράφει αυτές Ποιο είναι ο μηχανισμό. Ποιο υπογράφει. Δεν αποδεσμεύει τα οποία έχουν μπλοκάρει και λέει δώστε τα και για να βοηθήσουμε την Κρήτη για να αναπτύξουμε το κομματικό μα στρατό ή για να δημιουργήσουμε πολιτών. εδώ τον κύριο Τσιάρα και διατελέσει υπουργό Δεν για χρονικά πάλι για 20 χρόνια είπε ότι όλα αυτά Χρόνια, όχι τη δική του θητεία. Πιθανότατα. Άρα να πρέπει να καλέσουμε τον κύριο Βορήδη, τον, Πεθανό... τον κύριο Γιοντά, τον κύριο Λιβανό. και πιο πριν. Και δεν είναι καινούριο αυτό. Άρα είναι, λέτε, εφόσον είναι, μαζί τα φάγαμε να μην μιλάμε Ό, κανένας δεν Αυτό δεν, δεν... δεν... τα δεν... φα... δεν... φάγε κανεί πολιτικό εδώ. Είναι... Ποιο τα φάγανε. Τα φάγανε κάποιοι επιτίδη. Επιτίδη τα φάγανε. Δεν τα φάγε κάποιοι επιτίδη. Σε αυτόν τον τόπο, οι πολιτικοί όπω ξέρουμε δεν τα τρώνε. Τα τρώνε οι επιτίδη. Και είναι πάρα πολλοί να όλοις κόσμος, ε, μου στέλνει μήνυμα ένα καθηγητή, καθηγητής, εκπαιδευτικός για αυτό που λέγαμε πριν με τους μαθητές και μου λέει σχετικά με τους χαβαλέτες μαθητές, δεν είναι τόσο χαλαρά, να σβήσω αυτό, τα πράγματα. Θα μείνουν κούφχοι, χωρίς γνώσεις, άβουλοι μισθωτοί, σκλάβοι. Είμαι εκπαιδευτικός σεν, σε παρένθεση. Ε, είναι 18 χρονών τα παιδιά. Ότι Κάποια μόρφωση την έχουν πάρει ήδη. Ε, αν θα την πάρουν τώρα και από το πανεπιστήμιο που θα μπουν ε, δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα γίνουν μισθωτοί σκλάβοι. Ο απόφητος πανεπιστημίου υπάρχουν πάρα πολλοί που εξακολουθούν να είναι μισθωτοί σκλάβοι ακόμη και αν ο μισθός μπορεί να μην είναι 800, να είναι 1000, 1200 σε αυτόν τον τόπο δεν σου φτάνουν έτσι κι αλλιώ όπως ξέρουμε. Θέλω να πω ότι όποια πανεπιστημιακή γνώση δεν είναι εγγύηση για μια ευτυχισμένη ζωή. Εμένα αυτό ήταν το προ τα το πήγα, όχι τα οικονομικά. Επίση, η όποια μόρφωση και καλλιέργεια μπορεί να γίνει ανεξαρτήτω πανεπιστημιακή σχολή. Στην πορεία, όταν έχει μια τέτοια ευφυα και μυαλό, έχει γεννηθεί με αυτό, θα βρει κάποιον τρόπο, μπορεί και να μην το βρει ποτέ. Αρκεί να είναι ευτυχισμένο. Το, το πιο πιθανό είναι να μην το βρει ποτέ γιατί τα ερεθίσματα από την κοινωνία. Από το, το περιβάλλον. Μπορεί να μην τον οδηγήσουν ώστε να, έχει, να αποκτήσει γνώσει αποκτήσει καλλιέργεια. Μπορεί όμω και να συμβεί. Κανεί δεν μπορεί να ξέρει τίποτα. Ε, είναι συμπαθητικά τα παιδιά έτσι όπω εκφράστηκαν. Είναι νέοι άνθρωποι που τα αντιμετωπίζουν με ένα πιο χαλαρό τρόπο. Αλλά αν κοιτάξουν γύρω του και αν κοιτάξουμε κι εμεί γύρω μα, και οι υπουργοί τα αντιμετωπίζουν τα πράγματα με χαλαρό τρόπο. Και οι πρωθυπουργοί. Και όλο ο πλανήτη είναι σε χαλαρό τρόπο. Είναι ο Τραμπ. Ωραίο παράδειγμα μη μόρφωση και που έφτασε. Είναι ο Τραμπ πρόεδρο. Παίζουν όλοι με τείχε ζωέ δισεκατομμυρίων. Ήταν, ήταν, ζουν αυτά τα παιδιά εδώ μεγάλωσε σε μια χώρα που από τα, τα 18 του, τα, τα 10 χρόνια ήταν σε μνημόνιο. Σε, και μέσα με, με πίεση μέσα στην οικογένεια, στα κομβικά χρόνια που καταγράφουν και γράφουν όλα στο σκληρό δίσκο του μυαλού. Θέλω να πω ότι ε, είναι πιο σύνθετο προφανώ, αλλά πανεπιστήμιο, σχολείο. Γνώση, άρα ευτυχία, αυτή η ισοδυναμία μπάζει πολλές φορές. Δεν σημαίνει ότι θα, τα, θα συμβεί έτσι, χωρίς να αποκλείουμε οτιδήποτε. Μπορεί να συμβεί, μπορεί και να μην συμβεί. Το πάνι είναι να είναι σκεπτόμενος άνθρωπος κάποιος, να αναζητεί την ουσία, θα την βρούνε. Γι' αυτό εγώ είμαι αισιόδοξο για αυτά τα παιδιά και για τα άλλα που περάσανε, δεν έχω τίποτα, αλλά αυτά τα παιδιά θα βρούνε το δρόμο του. Κάτι μου λέει έτσι όπως τους είδα και την άνεσή τους γιατί τους είδα και σε εικόνα ότι θα βρούνε κάποια στιγμή τον, τον δρόμο όπως οι ίδιοι θέλουν όχι όπως τον θέλουμε εμείς να μην είναι κλούβι να είναι ε, δεν ξέρω εγώ τι άλλο οι ίδιοι να κουμπώσουν πάνω στα δικά τους θέλω Τώρα θα πάμε να ακούσουμε τον λαό το δεύτερο μέρος και συνεχίζουμε Καλησπέρα, πώ το λέτε. Καλησπέρα, φρέντ. Ο ένα και μοναδικό σοβιετικό παρκούδο σε κάλεσε. Έλα, φίλε. Λοιπόν, άκου τώρα έχω μια ιδέα πώ θα πατάξουμε την φοροδιαφυγή μια για πάντα. Πάπα, για πε. Λοιπόν, να βγάλουμε όλου του υπαλλήλου ελεύθερου επαγγελματίε. Οπότε δεν θα έχουν ούτε αναρωτικέ, ούτε εργασίε. Δεν θα έχουν τίποτα. Α, ωραίο. Θα ένα νόμιμα, έτσι. Σωστό, ούτε κρατήσει, μαλακίε, μετά ούτε συντάξει. Θα πάρουν ό,τι είναι να πάρουν και γέξω την πόρτα. Ούτε δώρα, έτσι. Οπότε το νόμιμα. Ωραίο, ωραίο, έχει πει ο Μιτζοτάκι μέσα σου, αλλά ωραίο. Έτσι Το λοιπόν, το στο επόμενο. βρομοπαστόκα, διορισμένη παπαρδριακή λουκά, εάν ακούσεις αυτό, πάρε τηλέφωνο και για τον αλλιώς είσαι στο παστόκ όλοι μαζί. Okay. Για decres, να τοποθετηθεί. εννοείς για το όνομα του ντεκρέ ή γενικώ για τον τεγκρέσ τη φάση. Για το έτσι όλη τη φάση εκεί να τοποθετηθεί η λουκά Αυτό τώρα Ε, βέβαια, κάνω Πώς σου <ΠΣ> είναι gay, άρρωστο, ανώμαλε, Τι έχεις μόλις βρίζουν, αμέσως παίρνεις <ΠΣ> Τώρα είχα έναν που σε βρίζε Είσαι <ΠΣ> τότε Τώρα, τώρα είχα έναν που έλεγε εξ και προ όλεις είσαι άρρωστος, <ΠΣ> ανώμαλος <ΠΣ> <ΠΣ> Τι είναι βρισιά, είναι αυτό <ΠΣ> Διεστραμμένο Δεν είσαι συμπεριληπτική, κάποιοι είμαστε και ανώμαλοι, ναι? <ΠΣ> <ΠΣ> <ΠΣ> Διαστροφικέ, διαστροφέ. Δεν είμαι διαστροφικός, είμαι σεξοπορνοδιαστροφικός Αλλά, πού να πει σύνθετη λέξη τώρα. Τα έχει ξεχάσει αυτά, όταν είσαι φιλόλογος. φιλόλογο. Μορένα, δύο σου αλίτι, αλίτι. Αλίτι. Αλίτι, δίχω αγάπη. Δίχω στεφάνι και δίχω σπίτι. Αλίτι με στη μανία του βαριά μικροσυμπηγήτη. Αλιοκούμουνο, γκέι άρρωσθε ανώμα. Αχ, πε μη κι άλλα, φτιάχνουμε. Hey, παλιά, αδελφοί. Αυτά παλια... όλα είναι για κακό. Γκέι hey, άρρωσθε ανώμα, ευρωμυάδη. Τώρα Ως... με έχει βάλει με ηχογραφημένο μήνυμα AI, ε δεν είσαι εσύ. Το τέλο σου ρε. Το έχει βάλει έτοιμο, είμαι σίγουρο. Του φέκει σε θα σε του φέκει. Πήρε ένα και είπε, σκάσει μωρή Λουκά να ακούσει. Πήρε ένα και είπε ότι είσαι εξόλι και πρόλη. Δεν θα ζήσει, δεν αρέσει, δεν αρέσει. να <σοβεί> Να σε ρωτήσω κάτι Ελένη <σοβεί> Ελένη <σοβεί> μου είπανε ότι έχεις κανάλι στο YouTube Ισχύει ότι είσαι καναλάρχησα <σοβεί> Σκάσε μωρί <μόροι>, και μίλα Τού σου <σοβεί> ρε παλιό κουμούνι Λέγε μωρί έχεις κανάλι στο YouTube Κιάρωσε ανώμαλε τραβεστή Είναι censored, τι είναι uncensored <σοβεί> Δείχνεις στήθια ή τίποτα ψόφιο είναι <σοβεί> Με τριγωνάκια και αστεράκια Δεν αξίζει να δεις Έχει Έχεις και only fans <σοβεί> Κατάλαβε, δω να σκύζεις εσύ. Όσο ζω θα μπαίνω στο YouTube να σε ψάχνω και θα κρατάω ένα χαρτομάτυλο στο ένα χέρι. Μιάρι, και το ποντίκι στο άλλο. Λοιπόν, στο λέω, κάντε εικόνα, σκέψτε το και τα ξαναλέμε. Γεια. Φτού σου ρε παλιάδελφη. Φτού μου, φτού μου σάλια, μου σάλια. <Τοδρομίδε> ξύλο, μπορείς, ξύλο. Μαστιγές θέλω. Ένας... Βουρδουλιές, ρίξε μου με το βούρδουλα. <Τα>... Παίρναμε πριν, ο κορδέλα. Ρρρρ. Δεν ξέρει να μιλείς. Ε, Δεν ξέρεις να φτιάχνεσαι, άσε τώρα και ούτε να φτιάξεις και τον άλλο, πάρα τα μεσιά Έχουμε θέματα όπως καταλάβατε και βλέπω εδώ πολύ στέλνεται για τα παιδιά και όλο αυτό που είπαμε εδώ για τους χαβαλέδες μαθητές όπως τους λέτε εγώ σε θέω ότι η συμπεριφορά των μαθητών διέκρινα ε, μια αμφισβήτηση και ε, μια αμφισβήτηση που βγήκε με τρόπο ε, κάπως ε, χλεβαστικό Προ όλα αυτά που είναι γύρω του. Γιατί αυτά τα παιδιά δεν έχουν μέλλον, δεν βλέπουν μέλλον. Και του φαίνονται όλα ανούσια και δεύτερα και χωρί καμία ουσία. Και μέσα σε αυτά, στη συγκεκριμένη φάση, βλέπουν και τι εξετάσει. Οπότε το αντιμετώπισαν χαβαλέ και βγήκαν να κάνουν χαβαλέ. Μπορούν να έχουν γελημένα τα οικονομικά του προβλήματα και να το αντιμετωπίζουν ω χαβαλέ. Κανεί μπορεί να ξέρει. Έτσι κι αλλιώ, γενικέ κουβέντε είναι αυτέ, αφαιρετικέ, σενάρια κάνουμε, υποθέσει. Στείνουμε εδώ, όλα αυτά είναι ωραία. Είναι ωραίο το τελικό αποτέλεσμα, το έπαιξαν πολύ ωραία πάντως και ήταν πολύ καλή αυτή η ατάκη ειδικά με τα αστέρια και πάντα είναι παιδιά και λάθος να κάνει, έχει τη δυνατότητα σε ένα, δύο, τρία χρόνια να το διορθώσει και όλο αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα και μη θυμώνεται η μεγαλύτερη με τα παιδιά που είναι ανεύθυνα όπως τα βλέπετε εδώ τώρα έδειξε μια ανευθυνότητα μικρός, μια επιπολαιότητα, ναι είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα. Θα υπάρξει και αυτό. Πώ θα αντιμετωπιστεί αυτό, καταδικάζοντά το, απορρίπτοντά το, βάζοντα χ, είναι και αυτό μέσα στη ζωή. Και λογικό θα το ακούσει και από αυτή την ηλικία. Δό, το ακούσει από όχι από 18 άριδε, από 40 άριδε και 50 άριδε. Του βλέπει επιπόλαιο να έχουν κάνει τη ζωή του και να τα έχουν την άξιολα στον αέρα γιατί δεν είναι ικανοποιημένοι με αυτό που έχουν χτίσει και φτιάξει. Γι' αυτό λοιπόν τα αστέρια που πω μικρό. Μαζί του να τον οθήσουμε με θετική ενέργεια όπως λένε κάποιοι Να φτάσει εκεί στα αστέρια όποτε θέλει και όπως ακριβώς θέλει και όπως τον κάνει να νιώθει όμορφα Φτάσαμε στο τέλος Ωραία θέματα είναι αυτά που δεν πιάνονται με μονολόγους, δεν θίγονται με μονολόγους Θέλουν ε, τσι, συζήτηση αλλά θα δούμε αν κάποια στιγμή και πως Το τρίτο μέρος του λαού θα πατήσει τώρα ο Κύρικος να φύγει Θα μας πάει στις διαφημίσεις, με τον Πιέρο και τα υπόλοιπα σα. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο Κυρανάκη στην Πέμπτη στην Καντώνα. Είπε δηλαδή ότι το τελευταίο νομοσχέδιο που δουλεύει η Uber είναι του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα. Συμφωνώ. Ο Τσίπρα ήταν εγγυλό και άτολμο. Γι' αυτό και τώρα κούνιαται. Οπότε οι αντιπολίτευση, αν με το καλό ξεκουμπιστεί ο Μητσοτάκη, θα πρέπει να διώξει την Uber τελείω από τη χώρα. Δόξα το Θεό, ελληνικά ταξί υπάρχουν, ελληνικέ εταιρείε υπάρχουν, γιατί τα λεφτά να μα πηγαίνουν στην Αμερική ή στη Γερμανία. Κατανά είσαι το τέλος του παλιό κουμούνη βρωμιάρη. Κατανά είσαι. Μην ούτα εμένα φτιάχνουμε εμεί Εμείς οι ανώμαλοι φτιανόμαστε και με τέτοια. Α Μπαρμπαλιώνι, μπαρμπαλιώνι, κανατά. Έκοψε, Καπίστρι, πάει. Ήτανε α, που ήταν έτοιμο. Να σου πω λίγο τώρα. Πε μου για το YouTube, για το κανάλι σου, για να σε ακολουθήσει κόσμος κόσμο. Αϊ κιουρα Σα γράφω συνέχεια στο Twitter. Εναντίον. Τι έχουν τα ραδίκια, δεν καταλαβαίνω. Τέλο πάντων, hey. πε μου λίγο τώρα. Έχει κανάλι στο YouTube, μου είπανε. Βρωμιάρι, δε έχω πόλεμο εναντίον σαντρέ. Σιγά το πόλεμο. Βρωμιάρι, γκέι, παλιαδερφή, παλιαδευ... Έλαβε, Ελένη, Με Κάποια στιγμή, κάπου λίγο ειρήνη. Έχω πόλεμο, εντάξει. Εντάξει, έχασε τα φτάνει. Έχει πόλεμο, έχει πόλεμο. <σχετί> να σου δώσω ένα κατωστάριο και να τελειώνει ο πόλεμο. Δεν επιτρέπω στον άλλο εμένα μου μιλάει για τη μοναδική παγωνία. Άι, Μωρή, τώρα θε ένα κατωστάριο και ο πόλεμο τώρα, ε, έλα. Τον 12η μου λε ότι κάθομαι στον καναπέ ρεαλίτη που είσαι. Ε, καλά, δεν σου πω ότι κάθεσαι και στην καρέκλα ανάποδα με τα πόδια πάνω. Είμαι η μοναδική παγωνίζομαι, είμαι. Είναι και έξω 612 χιλίπους και εσύ τορμάς να με προσβάλλεις βρε Άχε σου ρευλά καλή σε ένα σαλίτης βρε Μια παλιά αδερφή Θα μου πεις τώρα για το YouTube ή όχι, τσάμπα σ' ακούω Σ' ένα σκαραγκιόδι, σ' ένα γελίγο Ε, για τώρα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 Οπά, δεν μου αρέσουν αυτά, λάθο. Αγώ να δει Έτσι και έτσι ο ανέλεξει μέσα στα πράγματα. Αχνει. Να έρθει επαγγελματικά στο λέω να έρθει. Ερχόμαστε από Δευτέρα! να Μαρέσει που είσαι οματικό ριζαίω όμω είσαι του αλέξει το παλιό. Αν είσαι να πασώ, α πούμε, θα ήλει ότι ο αντρέα δεν έχει πεθάνει και είναι να ψέμα όλο αυτό. Και ο αντρέα έλεγε παραμάνη θα έξω βάλει. Και ο Αντρέα και ποιο άλλο, δηλαδή. Καλά είλεγε ο Αντρέα. Και ποιο άλλο έλεγχαν. Καλά, δεν καταλαβαίνει. Μην υπόνοει τίποτα για τον ανέλεξ έλεγε παρατήρα. Παραμύθια ε, και θέλετε αυτό με τα παραμύθια να έρθει. Να έρθει, να έρθει. Τι ζημιά θα σου κάνει εσένα. Εμένα ζημιά. Μικό Τι ζημιά ναι. να μου κάνει εμένα. Δεν έχει ζημιά σε εμένα. Καλό θα μου κάνει. Ε, Μακάρι να έρθει. Να έρθει. Και με ναι. τη συναστρία μέσα Όταν όλα. Όταν ξαναείτανε ο Δία στον Καρκίνο και στο Λέοντα, το 13 και το 14 ήταν που ο Αλέξη Τσίπρα και το Σουσίριζα είχε την ανοθό του. Να μην σωθεί το... με τον το κάνει. Όλα, κυμπάλε μέσα. Εκεί να αρχίζει να ετοιμάσει από τώρα. Μη τυχόν και βρεθεί τα προετοίμαστο. Όχι, όχι, δεν έχουμε ανάγκη. Δεν μα αφήσα ποτέ χωρί κείμενο αυτή. Άρε, Λουκριτή, τι ζημιά κάνετε στη χώρα, ρε. Ωπα, ομοφοβικό ηριζαίο δεν πάει εκτό γραμμή. Όχι, ρε, μαλάκα. Εγώ χαβαλέκα, ναι. Τι πει, μακριά από μένα. Άσε τώρα. Χαβαλέ είσαι, μην μπερδεύεσαι. Καλά, καλά, μαλάκα. Θα τα πούμε καιρό, έτσι και κάνει καμιά κίνηση. Περιμένω πώ και πώ, εδώ είμαστε. Εμένα θα σε πένω και θα σε γαμπάω. Μακάρι, μακάρι. Αύριο θα είστε εδώ στι 1 ώρα. Μου λέγεται!